Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου τα μέσα. Μπήκαν στην πόλη οι όχτρι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτρι. Και του φιλέψαμε, η δορκέγη, ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πού τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά, συνταξιούχοι. Τι πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μία ακόμα Παρασκευή. Και τι Παρασκευή... Μέσα σε είμαστε καταρχήν. Άρα είμαστε μέσα στου μασκαράδε. Για να έχουμε συνέστηση. Το δεύτερο, είμαστε πρώτη 20η τη Μεγάλη Δευτέρα. Υπάρχει Μεγάλη Δευτέρα, βέβαια, υπάρχει. Είναι στο Πάσχα. Όχι, αυτή είναι διαφορετική. Είναι μια διαπραγματευτική Μεγάλη Δευτέρα. Αυτή είναι η Μεγάλη Δευτέρα τη διαπραγμάτευση. Τη διαπραγμάτευσης. τη δευτερα θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ηρεμήστε, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Κουλ cool, ψύχρεμα. Ωραία, σαν κουστουμάκι τζανακόπουλο ένα πράγμα. <Τι> Είμαστε όλη η χώρα, συχαινόμουν μέχρι σήμερα το πρωί αυτό το χαρακτηρισμό. Ότι ο Τσίπρας είναι έκφραση 15 μελούς. Θεωρούσε ότι ήταν του Συρμού, ότι συζητάγανε για το 15 μελές και ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι και πολύ όρημα πολιτικά. Δηλαδή είχα μία αντίδραστρε παιδί μου στο ότι ο Τσίπρας θεωρούσε ότι είναι και σε ένα βαθμό... Πώς θα σα το πω ψιλοσυκοφαντικό τώρα να ασχολούμαστε με τα νιάτα του Τσίπρα και την αρχή της δημόσιας παρουσίας του και άρα της καριέρας του. Μετά τη συζήτηση σήμερα στη Βουλή είμαι πεπισμένη ότι η δεκαπενταμελίαση, δηλαδή η εφηβική και μετεφηβική προσέγγιση των πραγμάτων έχει ε, καταλάβει τα τρία τέτρατα του Κοινοβουλίου για να είμαι επίγης. το λέω. Η συζήτηση ήτανε «Εσύ που μου έπαιρες εγώ που εσύ που μου έκανε εγώ που χα χα Και καταλήξαμε να συζητάμε αν είναι γκαντέμισο ο και έχασε ο Πάουκ Δηλαδή ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας την ίδια στιγμή που οι ίδιοι πρωταγωνιστές αυτή της ίδιας εφηβικής παράστασης που λέγεται «Ο λαός ηφηγένεια» εναυλίδη βουλή και πάει λέγοντα, το ενώ δηλαδή τι θα θυσιάσουμε, ποιον, ποιο σφαχτάρι θα πέσει σήμερα, γιατί αυτή είναι η συζήτηση σε αυτό το επίπεδο, αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος του να το σβάζουν ότι θυσιάζεται και μονίμως τον βάζουν σε ένα μεγάλο βωμό για ένα μεγάλο πόλεμο που όλοι τον κάνουν, καθισμένοι ο καθένας στο γραφείο του, στην πόρτα του για να προχωρήσουν τα πράγματα είναι όμως και στη μέση μια βαριά Πολύ βαριά ατμόσφαιρα Που γεννήθηκε στη δίκη Για να μένουμε στα σοβαρά Εψόδια Από την ώρα που παρίστανται χρισαβγίτες Με οποιαδήποτε μορφή Κατηγορούμενοι, δικηγόροι, ε, παριστάμενοι, συγγενείς, ε, φίλοι, παρατηρητές Εξ ορισμού θα γίνει το λιγότερο καυγάς Το λιγότερο μακελιό Είναι συνηθισμένο πράγμα για φασισταριά η φράση και η κουβέντα Τώρα που είναι ο Παύλος Ξεπερνάει το επίπεδο της πολιτικής ανάλυσης Του ναζισμού φασισμού Ξεπερνάει το επίπεδο μιας οποιασδήποτε κοινωνικής ανάλυσης Η μόνη που στέκει είναι πως φτάνει κάποιος Στην πιο ευτελισμένη μόρφη Του απόλυτου κακού Σε όλους τους πολιτισμούς σε όλες τις θρησκείες Σε όλες τις κουλτούρες Η ευχή είναι μη να να το παιδί της Πολύ μάλλον και αν είναι δολοφονημένο Καπάκι σε αυτό Να έρχεται ο συνεταίρο ή φίλος του Φωνιά Να σε ρωτάει πού στον έστειλα Δεν υπάρχει παρά μόνο σε τραγωδίες Που απαιτούν σε τραγωδιες που απαιτουν καθάρση πριν τελειώσει Καλά καλά η παράσταση είναι λοιπόν ωραία Λεφέ, η Λένα Κανέλη στο μικρόφωνο, στον ήχο η Μαρία ψάλτη. Στη μουσική επιμέλεια σήμερα <coughs> έχω την εντύπωση ότι θα σας φτιάξει κάτι ανάμεσα στη διάθεση και την ψυχική ισορροπία η μουσική Ίσως και να σας φτιάξει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τα πράγματα Μετά από σκληρή και καλή επιλογή Οπότε αντί να πούμε άλλα σχόλια Θα ξαναγυρίσουμε σε μια πραγματικότητα έτσι όπως είναι αποτυπωμένη το 1979 σε στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίκη Δοδωράκη εδώ θα το ακούσετε η πρώτη εκ, ε, εκτέλεση ήταν του Παύλου του Σιδηρόπουλου εδώ θα το ακούσετε από την Σωτηρία Λεωνάρδου και μάλιστα από live εμφάνιση κάποτε θα έρθουν. ακούστε το γιατί έχει το νόημα υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα και όταν υπερασπίζεσαι το παιδί το υπερασπίζεσαι ακόμα και νεκρό ως παιδί αν είσαι σαν Κάποτε θα και πως ελπίδα <Πλέξανε λένε> Θα είμαστε λοιπόν εδώ είναι ο ΡΕΛΕΛΕΦΕΜ στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με SMS γράφετε real το μήνυμά σας και μετά το στέλνετε στο 19650 με τον υπολογιστή, ήδη έχω αρχίσει και παίρνω τα πρώτα μηνύματα studio papakirialfm.gr το τηλεφωνικό κέντρο και, και όπως μου στέλνει και μήνυμα ο φίλος μου εθέριος αγαπημένος Καλησπέρα Φιλενάδα, πες τίποτα, προχώ, δηλαδή προχωρημένα, μαλακία έκφραση, το προχώ, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχω να σου πω διάφορα προχώ, για παράδειγμα, δεν θέλω καμία πρόβλεψη αισιόδοξη, τελεία. Θα σατυρίζουμε την απεσιοδοξία των καιρών. Δεν τη θέλει την Ελλάδα ούτε η τύχη της. Δεν έχει καμία τύχη. Ένας ήταν ο κερδισμένος του Τζόκερ και αυτός είναι από την Κύπρο. Δηλαδή ούτε η τύχη δεν έρχεται εδώ. Μου το στείλανε, το βρίσκω έξυπνο πολύ προγώ και το ξαναλέω. Γιατί πήγε η τύχη εκεί. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουν χαλαρώσει τα capital controls στην Κύπρο. Δεύτερον, διότι έχει φύγει ο Ακιντζή από τις συνομιλίε και λύση δεν υπάρχει, αλλά εκεί έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι η λύση δεν πρόκειται να βρεθεί, διότι είναι το εκεί δύναμη, το οποίο δηλαδή οι Τούρκοι κτλ. Στην Ελλάδα εμεί έχουμε στείλει καράβι που λέγεται Νίκη Φόρο και παρακολουθεί τα μπαμπού που παίζουν μόνοι του οι Τούρκοι με τον εαυτό του, προσπαθώντα να τρομάξουν πρώτα του μισού Τούρκου που είναι εναντίον των άλλων μισών Τούρκων και μετά του υπόλοιπου. Δεν λέω ψύχρεμοι είμαστε, αλλά έχω την εντύπωση ότι εκτό από ψύχρεμοι και φαρμακομένοι. Όχι επειδή λένε φαρμακονήσι στο νησί, κάθε άλλο παρά. Για να το λέει φαρμακονίσει κάτι θα εκεί, γιατί δεν είναι, το, δεν είναι πάντα από το φαρμάκι, μπορεί να είναι και από το φάρμακο. Είναι πολύ μικρή η διαφορά, ένα φωνιεντάκι τόσο ζωδά είναι. Αλλά άμα θες κι άλλο προχώ, έχω να σου πω... Ότι νομίζω ότι η κυβέρνηση έβαλε τα χέρια τη και έβγαλε τα μάτια τη. Αποφάσισε το καταπληκτικό. Πρέπει το βράδυ, είμαι πεπισμένη, στου Μαξίμου και στα διάφορα γραφεία, την έχουν πλακώσει συνδρομητική τηλεόραση και δεν έχουν αφήσει NCSI για NCSI και κατασκοπευτική ταινία. Ζούνε με το Netflix. Έχω την εντύπωση ότι έχουν εκλάβει την, την ε, ε, παγκοσμιοποίηση ω παρακολουθηματική σειρών του Netflix. Γιατί πολλέ φορέ ακούω κάτι που τι έχω δει σε κάτι σεραιλ του Netflix. Η του να κάνω κατάλογο. Και η νεότερη γενιά και η παλιά με το φραπέ Δηλαδή και ο κυραλέκο και τα λεκάκια Είμαι σίγουρη ε, Και ε, γιατί σας το λέω αυτό Θα βάλουνε λέει Μυστικούς αστυνομικού με στα Για να αποφεύγουν το κάψιμο Δεν τους πέρασε από το μυαλό Ότι αυτά Τα κάνεις στην Αμερική Τα κάνεις στην Αγγλία βάζεις ένα μυστικό αστυνομικό Τα κάνεις μπορεί και στη Μαλαισία πιθανόν Στην Ελλάδα Μόλι πίσω θα μπουν μυστικοί αστυνομικοί στα λεωφορεία για να βρουν αυτού που τα καίνε, οι μισοί τζαμπατζίδε θα ντυθούν μυστικοί αστυνομικοί. <laughs> θα μπαίνουν μέσα, θα κάνουν έτσι το ματάκι στον οδηγό, θα του λένε Στσουά, Εγώ τώρα να πούμε είμαι ε, ε, ε, μυστικό αστυνομικό και δεν θα πληρώνω. Το γραφείο περνάει και θα χρεωθεί η αστυνομία του μισού που δεν πληρώνουν. Μιλάω για του δεν μιλάω για αυτού που δεν έχουν. Ε. Έτσι, άμα του πιάσει και το ελληνικό φιλότιμο Και γίνουν πραγματικά λιλέγγυοι αυτοί Αν που θα μπαίνουν σε μυστική αστυνομική Θα κουβαλάνε και τρεις μαζί Τους που θα λέω ότι είναι βοηθοί Και βλέπω οικογενειακές εξορμήσεις Μυστικών αστυνομικών Για να μην καίγονται τα τρόλη Διότι, κοιτάξτε, αυτό που έχει βαρέσει Αυτούς που καίνουν τα τρόλη στο κεφάλι Είναι μια ασθένεια που δεν, δεν υπάρχει Η περιγραφή της δεν υπάρχει είναι, Δεν υπάρχει δηλαδή σε ιδεολογικό υποβαθρό δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό δεν αποσταθεροποιεί με βάση τη διεθνή του αναρχισμού. Με, τίποτα δεν κάνει. Κόβει τη δυνατότητα, κάνει τον κόσμο να χαίρεται που πληρώνει ένα κολοϊσιτήριο να πάει στη δουλειά του, και αυτό μετακόπων και βασάνων, άμα έχει, άμα δεν έχει, και δεν κάνει αντίσταση γιατί αν μου πούνε ότι όλοι οι επώνυμοι, οι παχυλά πληρωμένοι, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική μεταφορά και αυτού πάνε να τρομάξουν. Ε? Θα πετάξω πετάλες και θα πω ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι λένε Δηλαδή η δημιουργία τρόμου Σε έναν πληθυσμό τρόμου που κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς Δηλαδή ο εκφοβισμός γιατί δεν είναι τρόμος τώρα είναι εκφοβισμός ο εκφοβισμό αυτών των ανθρώπων, αν κατεβάσει την καθαρίδα πέντε ώρα το πρωί και έξι ώρε το απόγευμα, γυρνάει τη δουλειά, τον δρόμο, τον οικοδόμο, τον υπάλληλο, αν τον, ε, ε, τον κατεβάσει από το λεωφορείο για να βάλει φωτιά και να κάνει μια χαμπούχα, σαν χαζό που περιμένει τι φωτιέ, το πράγμα καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνο όταν πιστεύει ότι κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Με λάθο στόχο. Ο πρόβλημα είναι αυτό. Όπω το πρόβλημα είναι να μην προσέχουμε τι λέξει. Έχοντα παίξει με εκείνο το αστιάκι πίσω από τι λέξει, κρύβεται ο αλέξι. Αν δεν κρύβεται πίσω από τι λέξει, μπροστά και ολοφάνερο είναι. Mm. Για παράδειγμα, πολλή ανάλυση γίνεται για το τι πήγε και έκανε με το κλαπ του Παρισιού, με του Ρότσολτ, με τούτα, με εκείνα, με τα άλλα. Η βαριά κατηγορία, η πολιτική και νοηματική που πρέπει να του αποδοθεί, είναι ότι δεν ξέρω ποιο σύμβουλο, δεν ξέρω αν ο ίδιο, τόλμησε να πει. Ότι ένα πρωθυπουργό σήμερα, εδώ και τώρα, ένα πρωθυπουργό που τυχάνει να είναι ο Αλέξη Τσίπρας μπορεί να σηκώνεται να πηγαίνει να βλέπει έναν, όχι όποιον, όποιον, Ρότσχιλντ, που ο κόσμο ξέρει ποιο είναι, και αυτό να χαρτηρίζεται ιδιωτική επίσκεψη. Το πρόβλημα είναι στο ιδιωτική συνάντηση. Ιδιωτική συνάντηση και ιδιωτική επίσκεψη. Και άμα το πει ιδιωτικό και περάσει ευρώ, έχει και δεν το σκεφτεί κανένα, τότε η συνάντηση ενό αριστερός σύριζανελίτικου πρωθυπουργού με τους Ρότσιλντ καθίσταται φυσική ως ιδιωτική οπότε το ιδιωτικό του καθενός ή αν θέλετε το ατομικό του πρόβλημα όχι πάει στο διάλο, πάει στους Ρότσιλντ κάτω από τα παπούτσια τους γιατί πόλεμος είναι ένα γενή και δεν είναι στο φαρμακονίση είναι παντού active member σας το χαρίζω γιατί περιγράφει Εξαιρετικά αποτελεσματικά πριν από τι ειδήσει, την πραγματικότητα που φαίνεται ή διαφαίνεται είναι και πέρα και πίσω και πάνω και μαζί με τι ειδήσει. Πολέμο είναι να γεννιέται, και σημαρό ο πένα. Κάθομαι του κέντρου τη σκηγά σε τούτα εδώ τα μέρη. Στου χαρούδι πλάδι νορμιά, πεση ξανά χωρένα. Τι περιμένει, πολέμο είναι να Όσοι το κακό στο δουνιά Πάνω τα κεφάλια μας κι Μα κελεύουν τους βοβούς και απρόχολους λαούς μαχούς Κι εμείς είμαστε ίδιοι μαυτούς Ακαθόριστη, σκύφτη και αγνώριστη. Υποτελή, φυγοπόνη και αφόριστη. Θα έρθει η σειρά μα στο κακό, χορεύει κοντά μα. Πρωί τα στερνά, τα όνειρά μα, σκλάβια μα. Η βολή χρόνια τώρα στην κατάθλιψη σειρώνει τη χώρα. Είναι μνήμε, τα λίγα τα σπουδέ, τα χέρια αλλάζουν ελαφρέα. Όλα εκείνα τα ωραία κατ' αντια, είναι αδερφέ μου κατ' αντια. Η άρνησή μα για ζωή βγάζει μάτια. Κι έτσι κινήκαμε το τέλειο θύμα. Μαυρία φύγηση στο πόδι, γραμμένο πείμα. Πώς με κρατάει αυτή η χώρα κοντά της Μοιάζει με μάνα που εκδίδει τα παιδιά της Το σύστημα με προκαλεί για να παίξω Μα για μόλις ήταν μαντρό σκύλα παίξω Οι φοβισμένα από τα κανάλια Κεριά ανάβουν στις ντροπείς τα μανουάλια Μεγάλα χάλια κι αφού είναι εκδίκηση φθηνή Πόλεμος είναι ένα Έλα μου τε Έλα μου ούτε τι περιμένει. Τι παζαρεύει με το γαύριο και σοππενεί. Δεν σου ζητάω να μολύνει και να σκοτώνει. Μη μου θυμώνει, καλό σου λέω να κανόνει. Να βγει και να φωνάξει Προς όλες τι μέρε. Πώ δεν μα πιάζουν, το δηλώνει. Μα κι ότι ακόμα ανειρευόμαστε. Έστω σαν κατεμένοι. Απ' τη ζωή στα όμορφα, καλά δασκαλισμένοι. Μα από την άλλη, πολέμο αν είναι να γεννεί. Μπορώ να γίνω στενή, κραβί του διγενή. Ο εχθρό από μακριά να με βυγλίζει. Τι ούτε ο φίλο ο καλό να μην μ' αναγνωρίζει. Μπορώ να γίνω του παππού μου με τα νιώματα. Με τη φωτιά να γίνω ένα και τα χώματα. Όμω με νοιάζει το γάβριο και το φω να Και κάθε μπούμισο μισώ, μακρένω από το καιρό. Έχω την άτοχη του κέδρου στην αλμύρα. Στο να παραβλέπω δεν έχω πύρα. Από που στο διάλογο πήρα και πονηρεύομαι. Σε πια στιγμή μου χρωστάω που μαγεύομαι. Το κακό με βαριά καρδιά παραγωνίζω. Και σε ξορκίζω, αδερφέ μου και ελπίζω. Το φως που ονειρευόμαστε μακάρι να φανεί Ακόμα και πόλεμος αν είναι να γενεί Πόλεμος είναι να γενεί Πόλεμος είναι να γενεί Και εσύ μωρές σοβαίνεις Κάτ' της Χίγα Σε τούτα εδώ τα μέρη Στου χαρού δίπλα την ορμιά Εσύ ξαναχολένεις Τι περιμένεις <σοβή> Πόλεμος είναι να τι σα έχω εγώ με στη σκιά του πολέμου αυτού, τι σα έχω. Νομίζω ότι σα έχω ένα από τα πιο επίκαιρα, τα πιο συζητημένα και τα πιο νεκραναστημένα το εννοώ βιβλία που οφείλαμε να έχουμε διαβάσει πολύ πολύ νωρίτερα, διότι πρωτοκυκλοφόρησε το 1935. Συγγραφέας ο νομπελίστας Σίνκλερ Λιούις. Τίτλος του βιβλίου «Δεν γίνονται αυτά εδώ». Πολλοί από εσά που περιδιαβαίνετε ε, διάφορες δρούγες και δρομάκια στο διαδίκτυο, πιθανότατα έχετε συναντήσει και σχόλια και αναφορές σε αυτό το βιβλίο. Να η ευκαιρία λοιπόν, στο 2,1,2 και 8,2 και οι πρώτοι τέσσερι που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν από ένα βιβλίο ε, του Σίγκλερ Λιούις «Δεν γίνονται αυτά εδώ». Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1935. Είναι προϊόν συγγραφής του Μησοπολέμου Τι λέει είναι τόσο ανατριχιαστικά επίκαιρο που αν σα πω πέντε πράγματα για την υπόθεσή του θα νομίστε ότι κάποιο το έγραψε σήμερα, τώρα, τώρα, τώρα, γι' αυτά εδώ που ζημαίνουν τώρα, τώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι το 35 γραμμένο. Λοιπόν, είναι ένας δημοσιογράφος ε, και ένας δημαγωγός, οι πρωταγωνιστές, ο δημαγωγός καταφέρνει να εγκαθιδρήσει στη γη της ελευθερίας της ΗΠΑ ένα φασιστικό καθεστώς. Σύστημα εξουσίας, βίας και τρομοκρατία. Είναι μια πολιτική σάθρα το βιβλίο, έτσι. Και ε, βασίζεται και εκτε, εξελίσσεται μάλλον σε μια εκτεταμένη δυστοπία. Γιατί ένας εκλεγμένος πρόεδρος μετατρέπεται σε δικτατόρα για να σώσει το έθνος από την απάτη της κοινωνικής πρόνοιας, την εγκληματικότητα, το σεξ και τον φιλελεύθερο τύπο. Κάτσε σας θυμίζει, κάτι σκάσε που ακούστηκαν πρόσφατα, κάτι τέτοια. Λοιπόν, το μυθιστόρημα ε, αυτό δείχνει... Ε, Πώς θα μπορούσαν να είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες σε περίπτωση που εγκαθίστε εκεί ένα ναζιστικό καθεστώς με ελεύθερε εκλογές σας θυμίζει κάτι yeah. τη Γερμανία το 33 μπορεί ε, τότε είχαν πει ότι είναι ένα μήνυμα προς τους σκεπτόμενους Αμερικανούς αδροχιαστικά επίκαιρο με την καρδιά μου το έχω διαβάσει μ, για να σα το λέω κάτι ξέρω σπάνια θα με ακούσετε να είμαι τόσο κατηγορηματική για βιβλία με την επισήμανση μαχάρι να είχε διαβαστεί νωρίτερα θα είχαν αποφευθεί και τραμπ και τραμποειδή και πολλά άλλα πράγματα και δεν θα εκφεραζότανε κανένας τόσο εύκολα ως αν να βρίσκεται τα χαμουδίθεν υποκατοχή Πρέπει όμως να πάμε σε διαφημίσει και ειδήσει. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Πιστέψαν, ε, κλέψαν... Δεν θέλω να αφήσω πίσω τα μηνύματά σα, σαν το εκτιμώ βαθιά και ειδικά όταν οι άνθρωποι κάθονται και γράφουν προφανώ ακούγοντα και όλα στον υπολογιστή του. Και κάποιοι, έχω ένα α, που μου γράφει η Νικολίνα πώ σχολιάζεται το άρθρο του λογογράφου του Πρωθυπουργού. Να συμφωνήσουμε κάτι, Νικολίνα δεν είναι ένα άρθρο. Είναι ένα απόνημα. Το άρθρο υποτίθεται ότι λέει τα πράγματα όπω είναι, σύντομα και ξεκάθαρα. Το πόνιμα το λογοτεχνικό. Βάζει σε κόπο τον αναγνώστη, γι' αυτό και είναι πιο πολύ λογοτεχνία και λιγότερο πραγματικότητα. Και το ότι ενδύεται πολιτικό μανδύα, εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα. Δεν μου αρέσουν οι ασάφειε, γιατί κάποιο δεν έχει το κουράγιο να πει ότι, για παράδειγμα, ο Τσίπρας δεν έχει υπάρξει άνθρωπο να τον έχει ευεργετήσει, να τον έχει βοηθήσει να ήταν ακολουθό του φίλου, που να μην τον έχει σφάξει το ποδάρι. Τι του συζητάμε τώρα, από τον Αλαβάνο και τη ζωή μέχρι τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη και μετέπειτα, ξέρω εγώ, τον παπά, το φίλο του, ξέρω εγώ, σφάζει. Όποιον δεν του καθίσει να του κάνει όλα τα χατήρια. Οπότε, ένα λογογράφο που ήταν πρώην λογογράφο είναι νη δεν ξέρω. Και το γράφει αυτό. Αν είναι νη λογογράφο, το γράφει για να του κάνει καλό μέσα στη Θεολούρα. Αν είναι πρώην λογογράφο. Γι' αυτό σου λέω: Άμα μπούμε σε τέτοια πράγματα, συμφωνήσουμε. Δεν είναι άρθρο. Είναι επώνυμα. Και για τα πονήματα, επωνίμω σχόλια δεν προσθέτουν και δεν αναφέρουν τίποτα στη γνώμη του καθενό. Ο Χρήστο μου γράφει είναι από του πυροσβέστε που είχαν μαζευτεί. Φαντάζομαι στη Βουλή χτε περιμένανε, καταθέσαμε μια τροπολογία που ήταν ακριβώ αυτό που έπρεπε να γίνει. Κατά τη γνώμη μας εμεί του Κουκουέ σιγα μην την περνάγανε αυτή την τροπολογία και με την ψηφίζανε. Αυτό που πέρασε είναι σαν να ρίχνει την ώρα πουλά, πομάδα για την πληγή, ενόπνευμα την πληγή. Και γράφει ένα, σκο, ένα κορόιδο πυροσβέστη Λιάνα Δεν ξέρω πώ αλλιώ πρέπει να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου για μια ακόμα φορά που την αριστερή κυβέρνηση στη Ριζανέλη, με τον εμπεγμό προ την αξιοπρέπειά μα. Πρωτίστως Αλλά και σε όλα αυτά προσβεύουν ο Παππούς μου τα τζομπάνεις Αλλά δεν είχε συμπεριφορά τζομπάνει και ακόμα και στα προ, τα πρόβατα Όταν τα σφάζε λυπόταν Αλλά αυτοί αφού μας ξεζουμίζουν Μας σφάζουν και, και κατά το δοκούν Μ, Με μια παραγγελιά Τα ψεύτικα Τα λόγια τα μεγάλα Καλές απόκριε. Νομίζω τα έχει μέσα σου δεν το χρειάζεσαι Λοιπόν ο Νικόλα. Λοιπόν ο, Μια πληροφορία θέλω να σου δώσω για να, να ψάξει. Ο λόγος που η ΦΡΑΠΟΡΤ ζητάει 400 πυροσβέστες, 400 πυροσβέστες για τα αεροδρόμια είναι για να μην πληρώσει πρόστιμα για τυχόν καθυστερήσεις. Με άλλα λόγια, μια ιδιωτική εταιρεία ζητάει συνδρομή από το κράτος να αναλάβει δηλαδή εκείνο τα έξοδα, αλλά και την έλλειψη ανδρών από άλλα πόστα για να γλιτώσει χρήματα χωρίς να επενδύσει η ίδια για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Καλό! Καλό, καλό, χοντρό έτσι Δηλαδή από αυτά που πρέπει να ακούγονται στις ε, εκπομπέ. Ο Τάσος επιμένει <laughs> ε, χαιρετίσματα και στην Άνση Τι είχαμε την ώρα του παιδιού σήμερα στη Βουλή με τα χειροκροτημάτων Όσο για αυτά τα ναζιστικά σκουλίκια Ας τα ξανασκεφτούν αυτοί που τους ψήφισαν Κοίταξε, από εδώ και μπρος Ο χαρακτηρισμός θα ταιριάζει και σε αυτούς που του ψηφίζουν Για να είμαστε σοβαροί Και σε αυτούς που τους ψηφίζουν και για να σας βάλω και μια υπόθεση εργασίας για να σκέφτεστε, δεν εκδίδουμε τους 8 Τουρκούς αξιωματικούς γιατί δεν θα τύχουν δίκαιης δίκη στην Τουρκία. Για τα θύματα των ναζιστών, Αυτή η δίκη είναι δίκαιη, γίνεται με δίκαιο τρόπο. Γιατί περνάνε, τι να σας πω, ζωή και ζάχαρη και κόντρα ακόμα και στους περιορισμούς που τους έχει επιβάλει το δικαστήριο. Λοιπόν ε, ε, Να ξαναγυρίσω κι εγώ την αγάπη μου Στον Παναγιώτη από τα ε, Μελίσια Και ε, ο, ο, ο Θανάσης Μου γράφει λάνα το σημαντικότερο που βγήκε από τον καβγά του Τσίπρα με τον Κυριάκο Είναι ότι πήγε μυστικά σε ταξίδι στο Παρίσι να συναντήσει τους Ρότσιλ την τράπεζα μη συμβατεί με το ευρώ Σύστημα και την ΕΚΤ. Δεν ξέρει τι λες αλλά δεν πειράζει, θα στο εξηγήσω εγώ μετά. Πήγε στο κλάπ των κερδοσκόπων του Παρισιού να πουλήσει την πατρίδα. Είναι σκάνδαλο Ολκής και πρέπει να ψαχθεί. Αυτό θα σημαίνει ειδικό δικαστήριο στο μέλλον για σχάτη υποδοσία θα δικαστεί. Κουλ, cool. σιγά σιγά, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Τα και τα ειδικά δικαστήρια στην Ελλάδα. Πάμε στην ουσία. Η Ρότσιλντ. Είναι κόπτε νομισμάτων, κόβουν νομίσματα, κόπτε νομισμάτων που δεν ξέρω σε χώρε του κόσμου. Έχουν μπει στην ελληνική πραγματικότητα από το 1830. Είναι συνειδητέ και μεγαλομέτωχοι και τη Εθνική και τη Τράπεζα τη Ελλάδος. Δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία. Συνήθω έρχονται εδώ και κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη φορά είχαμε και την αριστερή πρωτοτυπία να πάει ο πρωθυπουργό εκεί. Δεν βρίσκω το πρόβλημα. Αυτά είναι προβληματικά άμα του θεωρήσετε αριστερού. Άμα του θεωρήσετε ακριβώ αυτό που είναι, δεν κάνουν τίποτα άλλο από τη διαχείριση του καπιταλιστικού συστήματο και επειδή αυτό μετράει ενοχικά όταν θες να πουλάς άλλη εικόνα ε, τι να σα πω για σκεφτείτε τι είπα να πει αριστερό καστελόριζο και δεξιό καστελόριζο μετά από αυτά που έχετε δει δηλαδή το θείασο ολόκληρο επισκηνής με τη σβάστηκα να υπερίπτατε κάπου εκεί γύρω γύρω και επειδή βρισκόμαστε σε παρδαλή φυλακή έχω και άλλα μηνύματα στη συνέχεια νομίζω ότι αυτή η παρδαλή φυλακή όπως γράφτηκε το 2008 σε στίχους Βασίλη Ελευθερίου και μουσική Βαγγέλη Φάμπα Εδώ με την έξοχη σωτηρία Λεώναρδου Νομίζω ότι σας το λέει καθαρά και ξεκάθαρα Προσέξτε το στίχο Λάθρα βιώνουμε μες την παράκρουση Λάθος το λάθος ξοδεμένη Αλλού το έργο, αλλού η παράσταση Φαλτσάρει ορχήστρα και η φωνή πνιγμένη Κάθε το γκυκαιόνα του απατήλου και με σημαία την πλαστή ανάγκη. Χάντρε και κάθε του κιλού. Του τίποτα υπάλληλου μα έχουν κάνει μέσα στο παραγεμισμένο μα κενού. Την παρδαλή τη φυλακή σκημένη αναμάσαμε το μηδαμινό της οβιατρής και εκτός ουσίας δικασμένη Λαθρεδιών μες την παράκρουση λάθος το λάθος ξοδεμένη άλλο το φαλτσάρει ορχήστρα ξεκουρδισμένη. <ΣΣΣΣ> Σκορπίζεται η ζωή στα εφήμερα μια φλιαρία στις μικρές μας αποστάσεις κι όλα να στη δομή που σήμερα Υποθηκεύεται το αύριο στο χτες Σοθαλμαπάτες και αντανακλάσεις Λαθραδιώνουμε με στην παράκουση Λάθος το λάθος εξοδεμένη Άλλου του έρθου, άλλου η παράσταση Φαλτσάρει ορχήστρα η πνιχμένη, με λαθραδιώνουμε με στην παράκουση. Λάθο το λάθο, ξοδεμένη. Άλλου του έρθου, άλλου η παράσταση. Φαλτσάρι, ορχήστρα και φωνή πνιγμένη. Ε, δεν έχω παρά να, να πω σε λυπητήρια σε οικείου, αγαπημένους, μαθητέ, φίλου, συνεργάτε, γνωστού των ανθρώπων που από χθες ώστε σήμερα χαθήκανε. Ο μεγάλος μητέρα, ο μεγάλος κουνέλης και εκεί που πάει να πει δύο κουβέντες, τσουπ έρχεται δυστυχώ να γκουγκεί η αναγγελία εξατριών χρονών. Ο Μπασιάκο, νέος άνθρωπος, βουλευτή, ευνίδιο θάνατος Ξέρετε στο δημόσιο χώρο και ειδικά στο ραδιόφωνο Μπουκόνης Και εκεί που σκεφτόμουν Ότι είναι η Αρλέτα η αγαπημένη στο νοσοκομείο Ε, είχαμε βάλει και ένα ωραίο τραγούδι με την Άνση Ας κρατήσω τον τίτλο Δυστυχώς δεν μπορείς να το πεις για το θάνατο Και να το παίξω το τραγούδι Έτσι να μαλακώσει λιγάκι η καρδιά Με τρυφερότητα η στίχη η της Μαριανίνας Κρυεζή, Η μουσική του Κότμα στο τραγούδι η γλυκιά μα ή η, η αρλέτα Άσε δεν είναι τίποτα Άσε δεν είναι τίποτα Με την ευχή, ευχή να είναι Να μην είναι τίποτα για κανένα Που είναι άρρωστος, που είναι φοβισμένος Που είναι σε δύσκολη κατάσταση Και αλαφρύ το χώμα για όσους έφυγαν Άσε δεν είναι <Τι> τίποτα Είναι εποχή από νοτιά κι όταν φυσάει σαν τραύμα πονάει εκείνη η παλιά μοναξία Είναι που έρημει με τα φιλιά κάνει μπλακά η καρδιά Και βρίσκομαι μόνο εγώ από εδώ κι όλοι άλλοι απ' την άλλη μεριά πυλό καρναβαλί ακόμα κι εσύ είσαι απόψε απ' την άλλη απ την άλλη την... μεριά του καθρεύτη η ζωή σαν παρά τα περνά κι εσύ στη γιορτή της μαζί της και εγώ πουθενά Λοιπόν, σα έλεγα πριν για τους πυροσβέστε, οι οποίοι έχουν όλα τα δίκαια του κόσμου και τους χρειαζόμαστε, και μετά μπορεί και να του βρίζουμε, να νομίζουμε ότι κάθονται. Του έχουμε χαρακτηρίσει εποχικού. Η μισή χώρα έχει καεί και έχει αδειάσει. Εντάξει, δεν είμαστε σοβαρό λαό και δεν αγαπάμε πραγματικά ούτε τον τόπο μα ούτε το περιβάλλον. Για να σα φτιάξω λίγο το κέφι και να σα δώσω έτσι να πάρετε μια ανάσα ανάμεσα στο χιούμορ και την uh, πραγματικότητα. Και επειδή ο φίλος μου γράφει ότι 8 χρόνια μνημόνια και οι του λαού που είναι χάθηκε ανάμεσα στους αγανατισμένους που έγιναν πλέον διορισμένοι. Λοιπόν, άκου να σου πω, άμα θέλεις, 6,5 ώρα, συλλαλητήριο, μεγάλο, πάμε την Τρίτη, 21, τα απόγευμα στην Ομόνια. Έλα εκεί, λαός είναι. Λαός που αντιδρά. Και που κανένα πια δεν τολμάει να του πει Έλα να πάμε όλοι μαζί. Γιατί αυτοί που φωνάζαν Έλα να πάμε όλοι μαζί, του είδαμε τι γίνανε. Σαν την Αχτσιόγλου. Κόφει συντάξει εδώ και πάει και αρθρογραφεί στου Financial Times ότι είναι εναντίον τη περικοπή των συντάξεων. Δηλαδή, μα το Χριστό, Να περνά εξετάσει του πατρονές στο εξωτερικό, αλλά να περνά και δημόσια με του Έλληνε να καταβάλουν τη βαθμολογία, είναι και λίγο ηρωνικό. Λοιπόν, ακούστε προβλήματα που έχουν οι στο Λονδίνο. Σύντροφοι Έλληνε πυροσβέστε εδώ, για να μην παραπονιέστε, έτσι. Γιατί εσεί κάτι με ένα επίδομα και χίλια δυο. Η ταινία 50 αποχρώσει του Γκρι, και η πρώτη και η δεύτερη που έχει βγει, αύξησε τι κλήσει στην πυροσβεστική. Πραγματικότητα είναι αυτό που σα λέω, δεν είναι τρόλ καθόλου. Είναι είδηση επίσημη, είναι ανακοίνωση από την Βρετανική πυροσβεστική υπηρεσία. Δέχονται κλήσει για να πάνε να ξεκλειδώσουν χειροπέδε που κλείσανε πάνω σε άγριο σεξ. Ρίγκς στο πέος, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες μεσημεριάτικο στο ραδιόφωνο και διάφορες λέει άβολες στάσεις και καταστάσεις με αλυσίδε και με τέτοια που φωνάζουν την πυροσβεστική για να του λύσει. Και επειδή δεν με παίρνει, ειλικρινά σας το λέω, παρά μόνο να ξεκαρδιστώ και παρεκάλεσε η πυροσβεστική να σοβαρευτούν, γιατί σέρνονται οι πυροσβέστε να ξεβιδώσουν του ξεκαυλωμένου, συγγνώμη για την έκφραση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πυροσβεστική για να κάνει τη δουλειά τη στην πραγματική φωτιά. Και επειδή πήραν φωτιά τα και τα κρεβάτια και δεν τα αντέχουν, αυτό το πράγμα μέσα στην εγκλέζικη κρυοκολίαση, ειλικρινά σα το λέω, ε, προτιμώ να περάσω στο Μόνο Λευθερίου και το Ζαμπέτα με την Παπίου κάπου θα με έβλεπε ένα ερωτικό τραγούδι φυσιολογικό, σας ορκίζομαι δεν έχει. Ούτε χαλκάδες το πουλί, ούτε σκυροπέδες, ούτε τίποτα, δεν έχει καμία απόχρωση του γκρι. Μία κανονική απόχρωση φυσιολογικών ανθρώπων έχει. Άγγελο, να με σκεπάσει με τα φτερά σου. Κάπου θα με βλέπει, κάπου θα με παίρνει στο πέταγμα σου. Άν ήσουν, Άγγελο, όπω περίμενα και το φωτούσα. Τα άστρα και το όνειρό που θα μου χάριζε θα σου προστούσα. Τότομα που ψυφυρίζω και το όνομά σου και νετάχυλι με στα φίλια σου. Αν άγγελος όπως σε βλέπω στα όνειρά μου θα με συμβούλευες και θα προστάτευες τα βήματά μου. Αν ήσουν άγγελος όπως λογάριασα πως θα γνωρίσω θα άρχοσουν κάποτε να μην δίπλα μου να σ' αγαπήσω το στόμα που ψιθυρίζω και το όνομα σου και ναι τα με στα φίλια σου Λοιπόν, στη συνέχεια έχω ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι ε, του Κότσιρα. Αλήθεια, σα το λέω έτσι, που λέγεται Κάθε φορά, σε στίχου Σταύρου Σταύρου και μουσική Σταύρου Σιόλα. Τρει φορέ το Σταύρο σε δύο ονόματα. Ε, ωραίο είναι κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμο να με κρατά έξω από το νερό, στο παγερό ταγριωμένο κύμα τη ξενήτια μου να μην βραχώ. Πριν να στο παίξω όμω, έχω και μια αισιόδοξη είδηση. και λέω, Αϊσιόδοξη είδηση είναι μια αναγγελία. Παρακαλώ τα μάτια και τα αυτιά σα ανοιχτά. Ειδικά αν είσαστε άντρα, για να μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα, για σοβαρέ ανθρώπινε σχέσει, να μιλήσουμε για τη γοητεία του μαστού, που ο μεγαλύτερο του κίνδυνο είναι ο καρκίνο. 5.000 κρούσματα καρκίνου του μαστού το χρόνο εμφανίζονται σε αυτόν εδώ τον τόπο. Η επιστήμη έχει προχωρήσει. Και δεν έχει προχωρήσει μόνο η επιστήμη, έχει προχωρήσει και η διάθεση ε, των ανθρώπων να ακούνε. Επομένω, μια προληπτική μαστογραφία είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να προσφέρει ο καθένας ακόμα και σαν πληροφορία, ας μη σας αφορά εγώ δεν το αφιερώνω αυτό σε αυτούς που έχουν ήδη καρκίνο και είναι ήρωες και τον παλεύουν και τον αντιμετωπίζουν η μια στογραφία σήμερα κοστίζει, λεφτά δεν υπάρχουν υπάρχει όμως η πρωτοβουλία της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας με, φορητούς, ε, με φορητό εξαιρετικό ψηφιακό μαστογράφο που πηγαίνει σε διάφορα σημεία, σε, σε πολλές πόλεις και σε διάφορα μεγάλη. Πόλη μα του μεγάλου λεκανοπεδίου μας λοιπόν και μάλιστα με την υποστήριξη της ΕΛΠΕΝ μια εταιρεία που είναι φαρμακευτική αλλά δεν κάνει αντικαρκυνικά φάρμακα λοιπόν υπάρχει δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος για γυναίκες που το έχουν ανάγκη και θα είναι ο μαστογράφος στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και θα είναι στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό τη Δευτέρα στι 20 του Φλεβάρη θα είναι όλη την ημέρα εκεί και τα ραντεβού κλείνονται ήδη εδώ και μέρες. Επομένως, α, σας δίνω και το τηλέφωνο. Να πάρετε ένα τηλέφωνο, να κλείσετε ένα ραντεβού, να πάτε εκεί και περιμένετε και ταλαιπωρηθείτε. 67, 48, 761 67, 48, 761 61. βάλτε θα βάλετε μπροστά το 2, 10 το ξέρετε. 67, 48, 761 61. Από τι 9 το πρωί μέχρι τι 12 πέρατε τηλέφωνο, κλείνετε. Να, να πάτε, να κάνετε αφορά σε γυναίκες. Που δεν έχουν κάνει βέβαια του τελευταίου 12 μήνε, που να είναι από 40 μέχρι 70 χρονών, να μην έχουν κάνει αισθητική επέμβαση στο στήθος για να μην λειτουργεί και ε, να μην είναι ε, πάνω στι λεγόμενε κόκκινε μέρε μα. Καταλαβαίνουν οι γυναίκε, καταλαβαίνουν και οι άντρε. Λοιπόν, ε, ε, ε, βοηθήστε, πολλοί κόσμος που δεν το ξέρει είναι μέσα στα πόδια του. Πάει ο μαστογράφος στους ανθρώπους Αντί να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο μαστογράφο Και νομίζω ότι μπορείτε να βοηθηθείτε Και να βοηθήσετε πολύ κόσμο Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Γιάννη Έτσι για να πάρουμε μια ανάσα Κάθε φορά Που τελειώνει ο κόσμος Να με κρατάς από το χέρι σφιχτά να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια. Να με κοιτάς με τα μάτια Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος Όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα να μου τραγουδάς Κι ξανά θα τελειώσει ο κόσμος Φίλα με σαν η πρώτη φορά Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου Ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά Από το νερό Στο παγερό τα αγριεμένο κύμα Της ξενιθιάς Πώς μου μη βραχώ Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος Όταν θα κλέο θέλω να μου γελάς κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα φτηνά μου τραγουδάς Κι ξανά θα τελειώσει ο κόσμος φίλαμε σαν να είναι Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου αρχίσει ο κόσμος ξανά Τι σας έχω, τι σας έχω, σας έχω ωραίους ανθρώπους, ωραία πράγματα Σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να τον έχει ακούσει, μπορεί και όχι Που λέγεται ο Γιώργος Στασινάκης, γεννημένος το 1941, oh, σπουδαγμένος, πολυταξιδεμένος Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρωσε από την τσέπη του έξοδα για να πάει σε 96 χώρε να διαδώσει το έργο και τη σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη ο Νίκος Στασινός λοιπόν είναι πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Να μιλάμε για πραγματικά ζορμπαλίκια και όχι για ψευτομαγκές. Λοιπόν, οι εκδόσεις Καστανιώτη. Έχω να κληρώσω τέσσερα βιβλία για τους πρώτους τέσσερι που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.208.200. Έχουν ε, εκδώσει το βιβλίο του Γιώργου Στασινάκη «Καζαντζάκης Ζορμπάς. Μια αληθινή φιλία» πραγματεύεται τη φιλία του Καζαντζάκη με τον Ζορμπά που κράτησε 60 χρόνια για να μπορεί να πει ο Καζατζάκης «Ο Ζορμπάς με μαθαναγαπώ τη ζωή και να μη φοβούμε το θάνατο» να μπορεί ο Ζορμπάς να έχει αναφέρει «Αφεντικό άνθρωπο δεν αγάπησα σαν εσένα» για έναν Ζορμπά και για έναν Καζαντζάκη για έναν Καζαντζάκη και για έναν Ζορμπά από το Γιώργο Στασίνάκη Χαρά στο κουράγιο του, την ψυχή του, την κριτικοσύνη του και το ζορμπαλίκι του να ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο για να δείξει τον κοζατζάκι. Μπα και τον διαβάσει κι άλλο και αισθανθεί αυτή την απέραντη χαρά του ζορμπά του θαμένου στα Σκόπια. Το υπόλοιπο τη εκπομπή το αφιερώνω μαζί με τις μουσικές του, μαζί με όλα του και μαζί με τα άλλα μηνύματα που θα ακούσετε σε αυτού που. Δεν μπορούν να οργανωθούν σε φωνή Αυτούς που δουλεύουν με μπλοκάκια Αυτούς που έχουν κλείσει Τα μπλοκάκια τους και τα βιβλία τους Και δεν τα βγάζανε πέρα Ιδραυλικοί μικροί επαγγελματίε, Ελεύθεροι Άνθρωποι που είναι να αυτοκτονήσουν λεκτό ε, Και τους πιάνει επελπισία Έτσι να πω ότι θα το ψάξω Πολύ βαθύτερα το θέμα ε, Φίλε μου σε κιουριτά. Σε κιουριτάδε, ξέρετε ε. Φοβερή δουλειά, τι να σα πω, κυλιόμενο ωράριο 7 μέρε την εβδομάδα, όπω λέει και ο φίλο μου Ο 2,85 ευρώ την ώρα. Και αυτό είναι να είσαι καλοπληρωμένο. Η σύμβαση να λέει ότι δουλεύει 10 με 6. Και εσύ να δουλεύει πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ κυλιόμενο. Να μην μπορεί να δει σπίτι, να μην μπορεί να δει γυναίκα, να μην μπορεί να δει παιδί. Με καλοκαιρινή στολή, χειμώνα, καλοκαίρι. Χωρί κουβούκλιο στη μέση του τίποτα για να πουλάνε μούροι αυτοί που έχουν τι εταιρείε και καλύπτουν τα κενά μιας ανασφάλεια, εξαιρετικά επιτιδευμένης και φτιαγμένη έτσι. Λοιπόν, εδώ παίζεται ένα πράγμα πολύ βαθύ και πολύ βαρύ και υπάρχει και ο τσαμπουκάς που κυριαρχεί πάντοτε στους μικρομεγαλοκεφαλαιούχους ιδιοκτήτες τέτοιων εταιρεών Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει και να είναι ο άλλο άνεργο και να έχει αφήσει τη δουλειά του, να έχει κλείσει τα βιβλία του, να έχει κάνει τα χιλιαδιό, και θα πάει, εύκολη δουλειά σε κιουριτά όπω κάποτε τα παλιά χρόνια. Οι άνθρωποι πηγαίνανε γκαρσόνια και γκαρσονάκια. Λοιπόν, σε αυτού του ανθρώπου έρχεται και η φίλη μου η Εκατερίνη και γράφει το εξή. Σα το διαβάζω ακριβώ ω έχει. Νομίζω ότι καλά θα κάνει αρχίσεις να το περνά και πιο επαγγελματικά το γράψιμο αυτό. Αξίζει τον κόπο. Στο λέω από καρδιάς και με πρώτη ανάγνωση. Λιάννα μου σήμερα το πρωί είχε έλαγα για να μην αρχίσω να κλαίω εγώ αερά. Για να γυθώ και να πληθώ, ο σύζυγός μου μετέφερε τον θερμοπομπό από δωμάτιο στο δωμάτιο για να μην κρυώνω. Μπράβο του και τον ευχαριστώ, βέβαια, που με σκέφτεται. Αλλά η λήψη πετρελαίου πάει, τέλειωσε όσο είχαμε προμηθευτεί. Πάει και ο προεπολογισμό μα για το χειμώνα, τέλο η ζέστη. Έτσι και εγώ θυμήθηκα τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου. Που καθώ μεγαλώνω, μου λέγε: Μάθε, παιδί μου, γράμματα. Να μην μείνει κούτσουρο σαν και εμένα, να γεννεί άνθρωπο. Και ξεκινούσε μετά να παριθμεί τι δυσκολίε που πέρασε στο χωριό τη, που δεν είχαν θέρμανση, αν δεν έκοβαν ξύλα, που δεν είχαν φω, γιατί δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν πετρέλαιο για τι λάμπε, που το κρέα πολύ τέλεια δύο φορέ το χρόνο, που δεν είχαν παπούτσια στα πόδια του, που δεν έμαθαν γράμματα, γιατί δεν είχαν χρήματα για βιβλία, που δεν, που δεν, που δεν. Που δεν. Όλα αυτά ήταν σίγουρη ότι αν ήξερε γράμματα και είχε καλύτερη δουλειά, θα τα είχε αποφύγει. Γεννηθήσα το 30, ψηλή ξανθή, μεγαλάνά μάτια, η καλανή τη περιοχή, αλλά κόρη κομμουνιστή. Φαντάσου ότι δεν μπορούσαν καν να την παντρέψουν. Γεροντοκόρη. Έφτασε στα 28 τη. Το 58, για να την πάρει ο παππού μου. Οπότε, καταλαβαίνει κακουχίε και πίνα και των γονέων που πέρασε. Τα τρία δικά τη παιδιά δεν μπόρεσε να τα σπουδάσει, και έτσι, καθώ ήμουν η πρώτη της εγγόνα, την πρωτότοκη κόρη, τον ρώτησε να σπουδάσω. Ευτυχώ είχε για μεγάλου έξυπνου ανθρώπου και δουλεφτα και τα τρία τη παιδιά σπούδασαν τα δικά του παιδιά. Κατάφερε λοιπόν και η δική μου μητέρα να με σπουδάσει. Με τη γιαγιά από πίσω συνέχεια να τη λέει: Το κορίτσι έχει μυαλό. Να το στείλει σε πανεπιστήμιο, να γίνει άνθρωπο. Και πήγα. Και η γιαγιά μου πρόλαβε να χαρεί μόνο για το πρώτο μου πτυχίο. Δεν πρόλαβε τα υπόλοιπα, γιατί παραπήγα στο πανεπιστήμιο και ίσω για τα δεδομένα τη γιαγιά μου να παραέγινε άνθρωπο. Ευτυχώ που δεν ζει σήμερα η γιαγιά μου πέθανε το 2001, πριν δει τα χάλια μα, πριν δει τελικά και που πήγαμε στο πανεπιστήμιο δεν μπορούμε να πληρώσουμε για τη θέρμανσή μα ή για τη σωστή και υγινή διατροφή μα. Για να μην πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί, όχι από παθολογικά αίτια, αλλά από οικονομική στενότητα. Γιατί γιαγιά μου, εμεί που γίναμε άνθρωποι και που δουλεύουμε στον κλάδο των σπουδών μα, θα έπρεπε να έχουμε όλα τα αγαθά του κόσμου. Έμε δεν έγινε έτσι, γιαγιά μου. Οι μισθοί μα πετσοκόφτηκαν και συνεχίζουν την κατιούσα για να. Μα γιατί. Είναι απλό, γιαγιά μου. Για να βγάζουν κάποιοι υπερκέρδης στην πλάτη μα μέσα στην κρίση. Δουλεύουμε και ο μισθό μα δίνουν στα 40 μα με πτυχία και προπηρεσία αντιστοιχεί πλέον σε φιλοδόρημα. Μπορούν να μας υποχρεώσουν να δουλεύουμε περορίε που δεν πληρώνονται, να ταξιδεύουμε μακριά από το σπίτι μας για τις δουλειέ των δουλειών τους και που πλέον να ζούμε διαρκώς υπό το καθεστώς του φόβου, μήπως και χάσουμε τη δουλειά μας. Μη με παρεξηγήσετε, είμαι παραπάνω από που εργάζομαι όταν υπερβολικά πολλοί άλλοι συμπολίτε μα ψάχνουν για να βρουν έστω εργασία μερική απασχόλησης. Τον πόνο μου μοιράζομαι. Γιατί αφού υπάρχουμε εμεί που πρέπει να κάνουμε τόσου συμβιβασμού και να ανεχόμαστε να πληρωνόμαστε φυστή κατά το αγγλοσαξονικό ιδίωμα, δηλαδή με χαμηλότατου και εκατότατου μισθού από εταιρείε κολοσσούς που εννοείται ότι χρειάζονται τι σπουδέ και τι γνώσει μα για να λειτουργήσουν, αναρωτιέμαι τι μπορεί να κάνει κάποιο που δεν είναι και τόσο χρήσιμο στι εταιρείε. Αχ, γιαγιά μου, ευτυχώ που δεν με είδε σήμερα να τουρτυρίζω μέσα στο σπίτι μου, γιατί δεν φτάνουν πλέον δύο ανθρώπων σχεδόν για τίποτα από που εσύ, γιαγιά μου. Θεωρούσες ότι σε κάνουν άνθρωπο Μικρό κενό για να συνειδητοποιήσουμε Πως ένα τέτοιο μήνυμα Εκφράζει πολύ περισσότερους ανθρώπους Από την Κατερίνα Το μυστικό Από εμάς για σένα Από την Άντση και μένα. Στίχη μουσική τραγούδη Τρυφερά υπομένο, τρυφερά γραμμένο Χαρούλα Λεξίου Πίσω το 2009 Σαν αβαθί μου, ακρίβω μυστικό. Σ ένα τρελό μου με θύσι παλιό. Έφτασε η δίψα μου στο κόκκινο. Ανάλυχε σφίγγι ταξίδι μακριά. Και εγώ ζητούσα ζεστία γαλιά. Γι' αυτό το χάδι του κωτρίφερο. Το Όλα σε όλα θαρρώ μα δες βγει φωτιά σε μια ξένη αγκαλιά μα δες βγει φωτιά αν δε φέλει καλλιά το κου Σιγά σιγά, όσο και σα φαίνεται παράξενο, με τόσε διαφημίσει που ξέραν αυτό τον καιρό, άντε να μπει και τίποτα για τι διαφημίσει, αι. Ε? Ωραία, Παναγία μου. Δεν μας στάνει η απληρωσιά, η ανεργία. Αν αρχίσουμε να τα βάζουμε και με αυτό το οποίο δια τη αγορά απομένει και έσοδο για του σταθμού, τι βάψαμε. Δεν πειράζει να είστε καλά, μου να φτιάξετε το κέφι σήμερα. Το ξέρω. Ξέρω, σα αρέσει να ρίχνουμε μπινελίκια. Θα ήθελα ώρε-ώρε να μην είναι καν λογοκριμένη εκπομπή, αλλά δεν είναι η ώρα, ρε, παιδιά. Να κάνουμε καμιά εκπομπή με πινελίκια Αν το πούμε Τρει με πέντε το πρωί Το πρόβλημά μου είναι ότι έτσι και αναπαραχθεί πρωί πρωί ε, Τέλος πάντων ε, Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα Χωρίς να Σας το λέω ειλικρινά φτημένουμε Την κατάσταση Λοιπόν ε, κοιτάξτε τώρα Μου γράφει ο Γιάννης Ο χαίρομαι που αρέσει Να με ακούσει και εγώ μου αρέσει να σας ακούω Όταν μου στέλνετε μηνύματα του πυροσβέστε του χρειαζόμαστε και άλλου τόσου ακόμα. Όπω η κεφαλοκρατική λεγόμενη οικονομία Ρεγιάννη από τον Πυριαά Λε και το μέγιστο δυνατό ποσοστό κέρδου με το μικρότερο δυνατό κόστο στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα κρατάει το λαό άνεργο και τι ανάγκε του θυσιασμένε. Συμφωνάω, συμφωνώ. Αλήθεια το λέω. Από τα βάθη τη καρδιά μου σε περιμένω. Ομόνια 21 του μηνό, 6,5 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, γράφει ο φίλο μου Θοδωρή από την Κρήτη. Ενημέρωσε, Ελιάνα, ο καμένος τους νατοϊκούς για την πρόκληση της Τουρκίας. Γι' αυτό δυο έχω να πω λόγια. Φωνεί βόντως εν τη ερήμο και το συμπέρασμα. Χαίστηκε η φοράδα Σταλόνη. Μωρέ, όμως έχει μπορεί να κάνει και κοπριάει η, κοπριά, η φορά. Και μετά σταλώνει. να γίνει και καμιά δουλειά της προκοπής. Αλλά εδώ το πρόβλημά μου είναι ότι με τέτοια τέρατα γύρω-γύρω και τέτοια... Αντιφατική αντιλαϊκή επίθεση, ενώ αντιφατική ω προ τι φάτσες τι προβλέψει, το έχει κάνει καρναβάλι και πίσω από τι στολέ του καρναβαλιού, του πολιτικού, τη διεθνού κοινή, των σκοπιμοτήτων, αυτού του τράστιου ε, καπιταλιστικού ανταγωνισμού, αυτό που βγαίνει είναι να τρέμει ακόμα και πίσω από τη μάσκα στις Απόκριο, μη και βγαίνει ένα μαχαίρι. Μήπω είναι ο ληστή τη γειτονιά, ο εμπριστή τη γειτονιά, ο φωνιά τη γειτονιά ή ο φασίστα τη γειτονιά. Γιατί οποιον θυμάται πρέπει να πούμε πως οι, οι κομμουνιστές το έχουν ξανακούσει το έργο που είναι το παιδί σου. Μωρί ή χωρί το μωρί μικρή σημασία έχει. Θυμάστε που σας το είχα δώσει και το βιβλίο εδώ, στην Πέτρουλα, τη λέγανε τα φασισταριά. Πού είναι η μάνα σου μωρί, όταν έχει πει το πού είναι η μάνα σου μωρί, την ώρα που ήταν εδώ η Ναζί... Δεν θα πεις που είναι το παιδί σου τώρα που είναι εδώ η Ναζί και χορεύουν σε μυστικά παρτάκια που δεν ήταν λέει παρτάκια αλλά ήτανε εκφράσεις πολιτικές. Το τελευταίο τραγούδι, μαζί με την αγάπη μου, είναι εντελώς καινούριο. Το αφιερώνω στον γεροναυτίλο μου και σε όλους τους γέρους, του εννοώ το γέρους, αυτούς που λέμε τρίτη ηλικία, στην οποία μπαίνουμε όλοι μα σιγά σιγά, είναι, δεν την απέφυγε παρά μόνο αυτοί που φεύγουν νωρί και είναι καλύτερα να μπαίνει στην τρίτη ηλικία παρά να φεύγεις νωρίς και στην τέταρτη στο φίλο μου τον Γιώνα σε αυτούς που αντέχουνε, ορθοφρονούντες για την αγγελία για το μαστό συγκινήθηκε έτσι όπω τα άκουσε και γράφει το, στίθο, το στίχο για το στήθος το γυναικείο μ, από την εποχή του άσματος ασμάτων μέχρι σήμερα στην πήζη και όταν προσκύναγα στο στίθο σου ένιωθα πως αγγίζω το Θεό. Λοιπόν, παρό θα σα ακουστεί άγριο γεροναυτήλε μου το καινούργιο τραγούδι σε μια εξαιρετική ερμηνεία τη Αλκιστή. Πρώτο είναι του μιλιωτάκι του Κώστα σε μουσική και σε στίχου Ρεβέκα Ρούση γήπα. Γήπα. Επάνω στο μεγάλο μαύρο γήπα από μου τι βουνοκορφέ. Βουτιέ θα κάνω μες στη μαύρη τρύπα στι Φωτιά θα βάλω μες στη μαύρη νύχτα για τάπια στο κορμί. Να περάστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να μην σα λαχεί καμιά στραβή, από το σπίτι και το παιδί μέχρι το αυτοκίνητο και ενδεχομένω το κομπελόι. Από την ανάσα σα μέχρι τη γρήπη, από το γνωστό σα μέχρι το μακρινό σα ξένο. Πολύ θανατικό έπεσε και καλά θα κάνουμε να αρχίσουμε να το ξορκίζουμε με χαρά. Ενδεχομένω είναι το μόνο πράγμα που φοβάται ο θάνατο και σε καιρού θλιπτικά καταθλιπτικούς αν δεν το βρούμε μέσα μας δεν πρόκειται να μας το χαρίσει κανένας απολύτως κανένας και πολύ, πολύ μακριά η κυβέρνηση η αντιπολίτευση και η πολιτική σκήνη Να στεγαλά μακριά από τα πραγματικά νύχια του πραγματικού γήπα και όχι του πόνου του έρωτα Μια βόλτα στο φεγγάρι με φώτα αναμένα και του μυαλού τα φρένα σπασμένα στις τροφέ Yeah.